Εισαγωγή στας δύο προς Θεσσαλονικής επιστολάς, σελίδα 813. Την Θεσσαλονίκη ο Παύλος επεσκέφθη δια πρώτη φορά περί το έτος 52 μετά Χριστόν κατά τη δευτέραν αποστολική οδηπορία του, όταν συνοδευόμενος από τον Σύλλαν και τον Τιμόθεον, είχε αναχωρήσει από τους Φιλίππους μετά τα σκακοπαθίας και την εκεί Κατά τα εκ των πράξεων πληροφορίας, κεφάλων γιοταζήτας τύχη 1 έως 10, ο Θείος Απόστολος, στη Θεσσαλονίκη, απευθύνθη πρώτον στου τους προ προς τους οποίους επί τρία κατά συνέχεια Σάββατα ομίλησεν επί τη βάση των προφητιών της Αγίας Γραφής, καταγγέλων εις αυτούς των Κύριων. Ιδρύθηκε ούτω η Εκκλησία τη Θεσσαλονίκη, η οποία περιέλαβε ολίγους μεν Ιουδαίου, πλήθο όμω πολύ εκ των προσιλήτων και εκ των εθνικών και εκ των γυναικών τη Ανωτέρα, πιθανότατα τάξεω. Τούτο διήγηρε τον φανατισμών των απαισθησάντων Ιουδαίων ή την εσυπεκίνησαν κατά του Παύλου διωγμών, ώστι εντό ολίγου επεξετάθη και κατά πάντων των εν Θεσσαλονίκη χριστιανών. Αναγκαστής έννακα του διωγμού τούτου να φύγει ο Θεός Απόστολος μόνον εκ Θεσσαλονίκης αλλά και εκ Βερίας, όταν ήλθενε εις Αθήνας απέστειλεν εκείθεν τον Τιμόθεον εις Θεσσαλονίκη όπως ενισχύσει τους εν εναυτοί χριστιανούς. Ειδήσεις δέτας ο οποίας μετέδωκεν ο Θημόθεος περί των Θεσσαλονικαίων εις τον Παύλον ήδη εν Κορίνθο έδωκαν σε αυτόν αφορμήν να γράψει περί τα τέλη του 52 μετά Χριστόν την πρώτην προς αυτούς επιστολήν και να εκφράσει μεν τη χαρά του για την σταθερότητά των εν μέσω των διωγμών και των πειρασμών, να επιστήσει δε την προσοχήν των ισμερικά ολέθρια υπολήματα από τα σπροτέρας ιδρολατρικάς των Συνηθία και κακίας, αλλά και να πληροφορήσει αυτούς περί της κατά την δευτέρα παρουσία του κυρίου Αναστάσεως των νεκρών. Και τη δευτέραν επιστολή του προς τους Θεσσαλονικείς έγραψε ο Απόστολος εκ Κορίνθου, ο μήνε μετά την πρώτη, λαβών αφορμήν είτε εξ επιστολής, την οποία του έστελαν ούτι μετά την λήψη της πρώτης επιστολής, είτε εκ πληροφοριών, τα οποία το μεταξύ έλαβε ο Απόστολος περί της εν Θεσσαλονίκη